Ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιωτετικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γάλλο.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 Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σα. Ακούτε τις ραδιοκαταγραφές τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης Μπορείτε να μας ακούτε από το www.hfe.gr και από το 1.2 των εφέμ της Πυριακή εκκλησίας Μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές μας από το site της χφ3 Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης ραδιοκαταγραφές.hf.gr Μαζί σας, για την επόμενη μία ώρα περίπου, θα βρίσκονται ο Παναγιώτης Παπαγιουργίου. Καλησπέρα. Είμαι της Γεια σας Και η Ελισάβτη Σαλιβέρο Καλησπέρα η εκπομπή μας. θα ασχοληθεί με πολλά θέματα από την επικαιρότητα, ε, θέματα που βρήκαμε σε κάποια sites στο ίντερνετ ή σε εφημερίδες, θέματα που απασχολούν μας, αλλά πιστεύουμε ότι θα απασχολούν και εσάς και θα μας δώσουν τροφή για σκέψη. Ένα από αυτά λοιπόν είναι, Παναγιώτη. Η πρώτη είδηση που θα δούμε για σήμερα είναι ένα δημοσίευμα, μία είδηση που έρχεται από την Αγγλία. Ε, έχουμε μία δήλωση του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου ε, το οποίο φιλοξενεί τα του Παρθενούνα. Ε, η εξέλιξη, η καινούργια εξέλιξη σε αυτό το θέμα λοιπόν είναι ότι δήλωσε το Βρετανικό Μουσείο ε, διαστόματος του Διευθυντή του του Νίλ Μακγκρέγκορ ε, ότι είναι πρόθυμο μόνο να δανείσει τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά σε καμία περίπτωση να τα επιστρέψει. Συγκεκριμένα, στο ένθετο σπέκτρουμ της εφημερίδας The Sydney Morning Herald, περιλαμβάνεται δυσέλιδο αφιέρωμα και συνέντευξη του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίλ MacGregor με αφορμή τη διάλεξη που πρόκειται να δώσει στο Art Gallery στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της παρουσίαση του νέου βιβλίου του. Λέει λοιπόν, τα συγκεκριμένα αντικείμενα, ενώντα τα του Παρθενώνα. Έχουν νόημα μόνο όταν εκτίθεται στο σύνολό του ω αφηγητή όλη τη ανθρώπινη ιστορία. Είναι απαραίτητο να βρεθεί ο καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε όλο ο κόσμο να τα επισκεφθεί, εφόσον δεν μπορούν να ενσωματωθούν στον Παρθενώνα, λέει ο κύριος Μακγκρέγκορ. Σημειώνει επίση ότι, αν και το Βρετανικό Μουσείο έχει προτείνει το δανεισμό με σειρά προτεραιότητα στην Ελλάδα, εν τούτης, η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να το δανειστεί. Παρθενώνα που είναι ανάμεσα στα ωραιότερα έργα τέχνης που έχουν προέλθει από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αποτελούνται από γλυπτά και ζωφόρους που αρχικά ήταν το μήμα του Παρθενώνα. Τα εριστουργήματα αυτά δημιουργήθηκαν υπό την εποπτεία του Φιδία το 447 έως το 432 π.Χ. Τα μάρμαρα αφαιρέθηκαν από το Παρθενώνα το 1801 από τον Λόρδο Έλγιν, ο οποίος ήταν ο τότε Βρετανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη και μανιώδης λέκτης αρχαιοτήτων. Στη διάρκεια λίγων ετών συγκέντρωσε 33 φορτιά αρχαιοτήτων από το Παρθενώνα, κόβοντας τις ζωφόρους σε κομμάτια που να μπορούν να μεταφερθούν και αφαιρώντας γλυπτά που συχνά ήταν σκαλισμένα στο ίδιο το κτίριο. Μολονότι ο Έλγιν πρόοριζε τη συλλογή για προσωπική του χρήση, τελικά πούλησε τα αποκαλούμενα Ελγίνια μάρμαρα στη Βρετανική κυβέρνηση το 1816. Τοποθετήθηκαν σε συνέχεια στο Βρετανικό Μουσείο, όπου και παρε... παραμένουν μέχρι και σήμερα. Η ιδέα από την εποχή που ο Λόρδος Έλγιν αφαιρούσε τμήματα του Παρθενώνα, Πολλοί χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά τους σαν μια πράξη βανδαλισμού, η οποία αλλίωσε το ναό για πάντα. Ο Έλγιν κατηγορήθηκε για ληλασία ενός αρχαιολογικού χώρου, για δωροδοκία και εξαπάτηση των Τούρκων, οι οποίοι κατήχαν τότε την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσει τα μάρμαρα. Μόλις οι Έλληνες απέκτησαν την ανεξαρτησία τους το 1832, άρχισαν να ζητούν την επιστροφή των τμήματων που είχε αφαιρεθεί από το σημαντικότερο εθνικό του σύμβολο. Από τον Λόρδο Βίρονα και μετά υπήρξαν πολλοί ένθερμοι υποστηρικτές της επιστροφής, τόσο Βρετανοί όσο και Έλληνες οι οποίοι εξετίμησαν τη σημασία του Παρθενώνα τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 200 ετών, έγινε πολλή συζήτηση και χύθηκε πολύ μελάνη για το δίκαιο ή άδικο της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το Βρετανικό Μουσείο, όπως είδαμε, δεν είναι πρόθυμο να χάσει ένα από τα διάσημα εκθέματά του και δεν θέλει να δημιουργήσει προηγούμενο για την επιστροφή άλλων θησαυρών του Μουσείου. Οι υποστηρικτές της επιστροφής απαντούν ότι η περίπτωση των Μαρμάρων είναι μοναδική, διότι αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα ενός εθνικού μνημείου. Σήμερα υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και στη Βρετανία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η επανένωση αυτών των θαυμάσιων γλυπτών με το αρχικό περιβάλλον τους θα ήταν μια εμπνευσμένη κίνηση για την οποία υπάρχει τώρα μια νέα εξτρατεία. Αυτή η νέα επικεντρώνεται στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Ελλάδας και όχι στη λεπτομέρεια του σε ποιον ανήκουν αγλυπτά. Το σημαντικό είναι τα κομμάτια του Παρθενώνα που λείπουν να επιστραφούν και να πάρουν και πάλι τη θέση τους κάτω από το λαμπερό Αττικό Ουρανό όπου και δημιουργήθηκαν πριν από 2.500 χρόνια. αναφέραμε, έρχεται να επιβεβαιώσει και η είδηση για το Μουσείο της Ακρόπολης. Το Μουσείο της Ακρόπολης, που είναι έργο του αρχιτέκτονα Μπερνάρ Τσουμί βρίσκεται μεταξύ των έξι επικρατέστερων υποψηφιοτήτων για το βραβείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική. Η επιλογή έγινε μέσα από 343 έργα, 33 ευρωπαϊκών χωρών και η τελετή απονομής θα γίνει στη Βαρκελόνη στις 20 Ιουνίου. Υποψήφια είναι επίσης το Νέο Μουσείο στο Βερολίνο, το Θέατρο Νεολαία στις Βρυξέλλες, το Μουσείο Τεχνών του 21ου αιώνα στη Ρώμη, το Μέγαρο συναυλιών στη Κοπεχάγη και το Κέντρο αποκατάσταση στο Άρνεμ της Ολλανδίας. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Μόνικα Παπά. Γεια σας. Και συνεχίζουμε με την ε, θεματολογία της εκπομπής μας. Το επόμενο θέμα μας ε, έχει να κάνει με την ελληνική επικαιρότητα και πραγματικότητα. Ε, όπως όλοι έχουμε ακούσει, προγραμματίζονται από το Υπουργείο Παιδείας κάποιες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων σε όλη την επικράτεια. Ε, αυτό, αυτή η κίνηση έχει πυροδοτήσει πολλές αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου πολλές φορές τα σχολεία σε απομακρυσμένα χωριά ή κοινότητες ε, κρατάνε τον κόσμο και νέες οικογένειες με τα παιδιά τους που πηγαίνουν κάμω σχολείο, τα κρατάνε εκεί. Ε, Στηρίζουν τους κατοίκους στην ελληνική περιφέρεια. Οι αντιδράσει λοιπόν, είναι πολλές από πολλούς κοινωνικούς φορείς. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας ε, φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει και πολλά πράγματα στο σχέδιό του ε, και τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία που έχουν ανακοινωθεί πράγματι θα συγχωνευτούν. Ε, ένα από αυτά τα σχολεία, όπω μάθαμε, είναι το γνωστό δημοτικό σχολείο στο χωριό Πυλές, την Κάρπαθο. Ένα χρόνο πριν είχαμε την χαρά να επικοινωνήσουμε με αυτό το σχολείο μέσω του περιοδικού μας, της παρεμβολής και να πάρουμε μία συνέντευξη από τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα ο οποίος είναι και ο πρωτεργάτης αυτού του πρώτη που θα λέγαμε σχολείου. Ας θυμηθούμε κάποια σημεία από τη συνέντευξη που μας έδωσε. Από το 1989, ο πατήρ Καλίνικος, μαζί με τους μικρούς και τους μεγάλους του μαθητές, αλλά και νέους του χωριού, σύστησαν το μαθητικό συνεταιρισμό του σχολείου με σκοπό να δώσει νόημα και περιεχόμενο, δημιουργικό και ουσιαστικό στη ζωή όλων. Εδώ και 20 χρόνια συνεργάζονται όλοι μαζί, οι ίδιοι και οι παλιές μαθητές, με πολλούς και πολύ ευχάριστους καρπούς. Αυτό το σχολείο έγινε πρότυπο και γίνονται πολλά πρωτότυπα μαθήματα εκεί, όπως είναι ολοήμερο, ολονύκτιο και ολοχρόνιο. Εδώ συνεργάζονται και δημιουργούν όλοι μαζί, μικροί, νέοι και μεγάλοι. Στη διδακτική πράξη χρησιμοποιούνται έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ με πρωτοποριακά προγράμματα. Έχουμε ιστοσελίδα και blog. Έχει αναγε... αναγερθεί και λειτουργεί βιβλιοθήκη με 5.000 τόμου και πλούσιο ποπτικό υλικό. Έχουν διοργανωθεί 10, 10 εκθέσει και εξορμήσει βιβλίου. Έχουν εκδοθεί 7 βιβλία και ένα ψηφιακό δίσκο με τα σχολικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Γίνονται και μαθήματα καταδίσεω, ιστιοσανίδα, αναρριχήσεω, παραδοσιακού κεντήματο, αγιογραφία, Ψηφιδοτού, θερισμού, παρασκευή παραδοσιακών γλυκών κεριών, Διοργανώνονται νύχτες πειραμάτων, λογοτεχνικά βραδινά εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ακρόπολη, την Κωνσταντινούπολη, διάφορα περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα, αναδασώσεις, καθαρισμοί παραλιών, περίπατη στα βουνά και τα λαγκάδια. Διατίθονται εκπαιδευτικές βαλίτσες για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τα παιδαγωγικά περιοδικά στους δασκάλου του νησιού. Διοργανώνονται πολλήμερες εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδο. Εφαρμόστηκαν πρωτότυπα προγράμματα διδασκαλίας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Λογομάθεια, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, τηλέμαχος, προάγγελος του σημερινού σχολικού δικτύου, καθημερινές μετρήσεις της θερμοκρασίας, βροχόπτωση, νεφοκάλυψης του τόπου και άλλα. Δορυφορικό συστός απομακρυσμένων σχολείων, υποστήριξη του ολουγοθεσίου σχολείου, με σύγχρονη υψηλή τεχνολογία ώστε να μπορεί να παρέχει παιδεία υψηλής ποιότητας, βελτίωση του επίπεδου κατάρτισης των εκπαιδευτικών, πρόωθηση θεμάτων της τοπικής κοινωνίας, συμβολή ώστε να γεφυρωθεί το ηλεκτρονικό χάσμα ανάμεσα στους δασκάλους και τους μαθητές των αστικών κέντρων και αυτών της απομακρυσμένης περιφέρεια. Η δυνατότητα του Πατρός Καλινίκου, ως ιερέα και ως δασκάλου, ασφαλώς έχει επηρεάσει τα παιδιά. Οι καθηγητές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο λένε ότι οι μαθητές του Πατρός Καλινίκου ξεχωρίζουν για την απόδοσή τους στο σχολείο αλλά και για το ήθους τους. Όσα γίνονται σε αυτό το σχολείο γίνονται με τη βοήθεια του Θεού. Εκείνος είναι ο έμπνευστή τους, η δύναμή τους. Και αυτό περνά αβίαστα στα παιδιά. Πολλοί κόσμος βοηθά αυτό το έργο. Οι γονεί, οι συγχωριανοί, οι απανταχού τη γη αλλά και οι πολλοί φίλοι του σχολείου στηρίζουν οικονομικά και ηθικά τι προσπάθειέ του. Επίση, πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από τα σχολεία του νησιού συνεργάζονται στι διάφορε ομάδε ενώ οι επιστημονικέ ομάδε από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Απεξεργασία του Λόγου στηρίζουν το εκπαιδευτικό του έργο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο μικρός αριθμός των μαθητών. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό το σχολείο, αλλά και στα γειτονικά σχολεία του νησιού και γι' αυτό έχουν οδηγήσει από χρόνια σε ένα διάλογο για τη μελλοντική συγχώνευσή του σε ένα πολυθέρησιο σχολείο. Μια πολύ δύσκολη απόφαση, την οποία εξάλλου ζητά επιτακτικά του Υπουργείου Παιδείας, που όμως ίσως γίνει η χαριστική βολή για να ερημώσουν τα σχολεία. Στο τέλος της συνέντευξη, ο πατήρ Καλίνικος λέει ότι είναι βέβαιος ότι κι αν ακόμα κλείσουν τα σχολεία, τα παιδιά του δεν θα αφήσουν ούτε τα κτίρια να ερημώσουν, ούτε το πλούσιο εξοπλισμό να χαθεί και να σκορπιστεί, ούτε τα όσα αποκτήσαν μαζί και έζησαν να μείνουν αναξιοποιείται και να χαθούν. Τα όσα μας είπε ο, ο πατήρ Καλίνικος στη συνέντευξη που μας έδωσε ένα χρόνο πριν στο τεύχος 93 της Παρεμβολής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν προφητικά. Βέβαια, τότε η κατάσταση ήταν διαφορετική και σήμερα βλέπουμε ότι οι φόβοι του βγήκαν πραγματικοί. Το σχολείο των πυλών Καρπάθου είναι ένα από τα πολλά σχολεία που έχουν μπει στη λίστα για συγχώνευση. Ένα σχολείο με τέτοια ιστορία, με τέτοιο κόπο και με τέτοιο πλούτο γνώσεων, εμπειρίας αλλά και χριστιανικής ζωής τα λέγαμε με την βοήθεια και την εποπτεία πάντα του Πατρός Καλυνίκου, αυτή τη στιγμή, λόγω των νέων μέτρων είναι υποψήφιο να σταματήσει. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ε, σαν εκπομπή είναι να αναγνωριστεί το έργο του και να πούμε Καλινίκου ότι... Προφανώς, αυτό το σχολείο δεν είναι το μοναδικό. Ε, είτε είναι πρότυπα τα σχολεία είτε όχι. Είναι απαράδεκτο για λόγους οικονομίας ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, να κλείνουν σχολεία. Θα ήταν προτιμότερο να γίνουν περικοπές κάπου αλλού παρά να κλείσουν σχολεία και εκπαιδευτήρια που θα βγάλουν τους μελλοντικού πολίτες της χώρας ε, και θα ήταν καλό να αναγνωρίζαμε τον κόπο και το μεγάλο έργο ε, που γίνεται στις πυλές Καρπάθου και να ευχηθούμε να έχει έτσι ο τέλος αυτή η ιστορία. το έρχεται πάλι από την επικαιρότητα έχει να κάνει με την παρουσία της Εκκλησίας στα μέσα ενημέρωσης. Όπως πολλοί ίσως έχετε πληροφορηθεί, έχει γίνει αρκετά γνωστο, ε, εδώ και κάποιες ημέρες γνωστοποιήθηκε η απόφαση της διοίκηση της κρατικής τηλεόραση και συγκεκριμένα για το κανάλι ΕΤΕΝΑ ότι θα διακοπεί, θα καταργηθεί μετά από 19 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη δημόσια τηλεόραση η εκπομπή Αρχονταρίκη, αυτή η πολύ γνωστή εκπομπή, την οποία παρουσίαζε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Καλμυρού, κύριο Ιγνάτιος και μεταδιδόταν κάθε Κυριακή πρωί μετά την μετάδοση της θίας Λειτουργίας από την Ετένα με ενδιαφέροντα εκκλησιαστικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά, ιστορικά και εθνικά θέματα, είχε ποικίλη θεματολογία και πολύ καλούς συνομιλητές. Ε, ιδιαίτερη μάλιστα απήχηση είχε η εκπομπή και στο δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, που όπως είναι γνωστό παρακολουθούν οι ομογενείς και στην Αμερική και στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή Αρχονταρίκη ήταν η μοναδική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης με κάποιο θα μπορούσαμε να πούμε εκκλησιαστικό χρώμα και δυστυχώς η απόφαση είναι ότι θα αντικατασταθεί με μία νέα εκπομπή οικολογικής θεματολογίας. Την καινούργια εκπομπή θα παρουσιάζει η κυρία Μυριβίλη, ακαδημαϊκός όπως έχει ανακοινωνωθεί με βαθιάς οικολογικές ανησυχίες, αν και στη χώρα μας δεν υπάρχει καμία ακαδημαϊκός με τέτοιο όνομα. Ε, σε σχέση πάντως με το κόστος παραγωγής της εκπομπή Αρχονταρίκη που γινόταν πάντα μέσα σε στούντιο το κόστος της νέας εκπομπή προφανώς είναι πολλαπλάσιο αφού όπως έχει ανακοινωθεί ταξιδεύει στην Ελλάδα και συναντά χαρισματικέ προσωπικότητες που έκαναν την οικολογία πράξη γεγονός που αυξάνει το κόστος λειτουργίας της ήδη υπερχρεωμένης και προκαλεί όλους τους Έλληνε που παλεύουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση Μέχρι στιγμής πάντως, από την Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση ή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ε, πιθανώς όμως, όπως, έχει, ε, όπως έχουν αφήσει να διαρρεύσει οι κύκλοι του Διευθύνοντας Συμβούλου Τη ΕΡΤ, ότι πρόκειται στο μέλλον να υπάρξει κάποια εκπομπή, πάλι εκκλησιαστικού περιεχομένου, αλλά εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα σε σχέση με την εκπομπή Αρχονταρίκη. Πάντως, 12 Μητροπολίτες, μέλη της Συνόδου, αποφάσισαν να ζητήσουν από τη Διοίκηση της ΕΡΤ την προβολή εκπομπής που θα αναφέρεται στην Εκκλησία και την προσφορά της. Αποφάσισαν επίσης την επιστολή τους αυτή να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τη διακοπή της προβολής της εκπομπής Αρχονταρίκη και όπως δηλώνει στην εφημερίδα το βήμα κάποιος Μητροπολίτης του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται, πρέπει να υπάρχει στην κρατική τηλεόραση μια εκπομπή για την Εκκλησία, ανεξάρτητα από την εξέλιξη που θα υπάρχει με την εκπομπή του Μητροπολίτη Δημητριάδος. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, πρόκειται για ένα αίτημα που και κατά το παρελθόν είχε θέσει η Ιερά Σύνοδος και είχε αποφασιστεί να συζητηθεί το θέμα με τη διοίκηση της ΕΡΤ και εκπροσώπους από την πλευρά της Εκκλησίας του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο και σύρου, κ. Παιδιά, να σα είπα και κάτι που άκουσα κι εγώ, Σήμερα το διάβασα στην Εφημερίδα. Ε, με προβλημάτη αρκετά η συγκεκριμένη είδηση. Άκουσα λοιπόν ότι ο Αρχιεπίσκοπος προτίθεται να επιτρέψει περιστασιακά τη χειροτονία ως ιερέων προσώπων που έχουν άλλο επάγγελμα, εφόσον βέβαια έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν θα υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το επάγγελμά του, ούτε να φορούν ε, ταράσει τι ώρε εργασία. Θα κρίνονται κατά περίπτωση, κατά οικονομία, όπω συνέβαινε και στο παρελθόν. Εγώ προσωπικά δεν το είχα ακούσει να συνέβαινε στο παρελθόν. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι... Αυτό που μάλλον εννοεί εδώ είναι ότι ε, πολλοί ιερείς έχουν σπουδάσει και εκτός από τη θεολογική και κάποια άλλη επιστήμη. Ξέρουμε πολλούς ιατρούς, ε, ακόμα και μηχανικούς, οι οποίοι έχουν γίνει ιερείς. Ε, η διαφορά όμως με το παρελθόν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σπούδασαν και κάτι άλλο στη ζωή τους, επέλεξαν όμως να γίνουν ιερεί και πλέον αφιερώθηκαν στην ενωρία τους ή όπου διακονούν, μέσα στην εκκλησία. Ταυτόχρονα μπορεί να εξασκούνε το επάγγελμά τους. Μάλιστα έχουμε και πολλούς μητροπολίτες οι οποίοι έχουν σπουδάσει ακόμα και στο εξωτερικό, κάποια άλλη επιστήμη και είναι γνωστή για τη... και για το επιστημονικό τους έργο. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό, ότι μέχρι τώρα ε, κύριο έργο αυτών των ιερέων ήταν ε, η διακονία στην Εκκλησία και ε, θα είχε δευτερεύουσα σημασία στη ζωή τους η εξάσκηση ενός επαγγελματο. Όμως από ό,τι φαίνεται με τα, με τα καινούργια μέτρα που επηρεάζουν και την Εκκλησία και για την ακρίβεια τη, όσον αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο όπου στο μέλλον θα προσλαμβάνονται ε, πολύ λίγοι ε, σε σχέση με τώρα άνθρωποι ένας αντί για πέντε, το ίδιο θα ισχύσει και για την Εκκλησία. Δηλαδή, μελλοντικά δεν θα μπορούμε να έχουμε τόσους πολλούς ιερείς. Πιθανώς, αυτό, λοιπόν, διαβάζουμε για αυτή την είδηση, ότι επειδή θα πρέπει να καλυφθούν οι ενοριακές ανάγκες και γενικά οι ανάγκες της Εκκλησίας σε πρόσωπα, θα γίνει υποχώρηση να... άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και έχουν προετοιμαστεί να γίνουν ιερεί να σκούνε κατά πρώτη προτεραιότητα το επάγγελμά τους για βιοποριστικούς λόγους και ύστερα να βοηθούν και να διακονούν όπως μπορούν μέσα στην Εκκλησία. Πάντως, αν μπορώ και εγώ να πω την αποψή μου, πιστεύω ότι το ζητούμενο δεν είναι αν θα υπάρχουν πολλοί ιερείς, αν και Κατα καταγενική ομολογία, ειδικά στην επαρχία, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από την έλλειψη ιερέων, αλλά το κύριο ζητούμενο θα ήταν ήδη ε, υπάρχοντες ε, ιερείς να ήταν περισσότερο έτοιμοι και περισσότερο ε, κατερτισμένοι στο να γίνουν ιερείς και να αφιερωθούν σε αυτό. Ε, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ιερέας μπορεί να αποτελέσει επάγγελμα ή ασχολία, γιατί θέλει πλήρη αφιέρωση. Και όπως έχουμε δει, η Εκκλησία έχει προβλέψει για αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η αγαμία σε κάποιες περιπτώσεις ή η οικογένεια, αλλά πάλι με κάποιες προϋποθέσεις. Συνεπώς, μου φαίνεται επικίνδυνο, κυρίως για τους ίδιους, τους ανθρώπους που ίσως στο μέλλον επιλεχθούν για το κατά πόσο θα μπορούν να έχουν αυτή την αφιέρωση και να λειτουργήσουν ολοκληρωτικά σε αυτό το σπουδαίο διακόνημα. Πάντως ό,τι και να λέμε, αν δεν δούμε τις εξελίξεις και αν δεν ακούσουμε τα επιχειρήματα που έχει και η μία πλευρά ίσως του Αρχιπισκόπου, αλλά και η άλλη πλευρά των ιερέων και του λαού. Ε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Πιστεύουμε ότι και η Σύνοδος θα βγάλει την απόφαση, συνεπώς αναμένουμε. Στην κυρία της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής θα ήταν καλό να αναφερθούμε στο μεγάλο θέμα της νηστείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αρχικά η λέξη νηστεία σήμαινε την πλήρη αποχή από τροφές και ποτά. Αργότερα με τη διαμόρφωση του θεσμού της νηστείας, όρος σήμαινε τη μερική πλέον αποχή και όχι πλήρη όπως πριν, από ορισμένες τροφές και την κατανάλωση άλλων συγκεκριμένων. Έτσι έχουμε τη διάκριση συνστήσιμες και αρτήσιμε. Φρωταρχική επιδίωξη της νηστείας είναι η κάθαρση της ψυχής και του σώματος του πιστού. Αποκόπτει τα πάθη και η χαλιναγωγή ορμές του σώματος. Ακόμη αποβλέπει δια της υπακοής στη διακοπή του ιδίου θελήματος και στην απόκτηση αιρετών, ώστε ο άνθρωπος να προάγεται πνευματικός και να ανεβαίνει στην κλίμακα του Θεού. Άλλωστε από την αρχαιότητα κιόλας, λαοί όπω οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν την αντίληψη ότι με την νηστεία μπορούσαν να εξευμενήσουν τους θεούς και να επιτύχουν την πνευματική του εξύψουση. Ακόμη με την νηστεία μπορούμε να διώξουμε τους κακούς και εμπαθείς λογισμούς διότι η νηστεία καθαρίζει το νου του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η αντίληψη που διατηρεί πλειοψηφία του κόσμου στις μέρες μας ότι δηλαδή η νηστεία είναι μονάχα αποχή από τροφές, δεν είναι πλήρη. Αντίθετα, η αληθής νηστεία έχει διπλό χαρακτήρα. Είναι τόσο σωματική, όσο και πνευματική. Με τον όρο πνευματική νηστεία εννοούμε την νηστεία τη ψυχή. Συνίσταται στην αλωτρίωση των κακών, δηλαδή την αποχή από το κακό και την αμαρτία, με όλες τι εκφράσει τη: πράξεις πράξει, κακοί λόγοι, εμπαθεί επιθυμίε, αισχροί λογισμοί. Η έμφαση που δίνουν οι πατέρε μα στον πνευματικό χαρακτήρα της νηστεία δεν σημαίνει υποτίμηση τη σωματική νηστεία αλλά πρώτον ορθή η των δύο πλευρών της αληθούς νηστείας και δεύτερον προσπάθεια να προφυλάξουμε τους πιστούς ώστε να μην εκπέσει η νηστεία τους σε ανοφελή πολατρία. Είναι λάθος λοιπόν όταν η νηστεία των χριστιανών χάνει το πνευματικό της νόημα και καταλήγει να γίνεται ζήτημα διαιτολογικής αλλαγής και μαγειρικής τέχνης. Ακούσαμε λοιπόν κάποια αποσπάσματα από το περιδικό μας παρεμβολή με θέμα την νηστεία και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Αρχιμανδρίτης και μέλο της αδελφότητας στο Λόγων Ζωή, πατήρ Ηλίας Μαστρογιανόπουλος, μας δίνει έτσι κάποιες προτροπές και συμβουλές εν ώψη της Μεγάλης Δομάδας. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ, την ευχή σας και έτσι θα θέλαμε να μας πείτε δυο λόγια για την μεγάλη εβδομάδα που έρχεται και την πορεία προς το πάθος και την Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και δεν έχω τη διάθεση να πω πολύ βαθιά πράγματα αλλά τα εξής θα έλεγα να υπογραμμίσουμε που μας χρειάζονται πάντοτε και από την εμπειρία μου από την μακρά ζωή, ότι δηλαδή να μην το πάρουμε το πράγμα τυπικά, με την εξοικείωση που είναι ύπουλος, εχθρός, ε, η εξοικείωση. Συνηθίζω κάτι και δεν καταλαβαίνω ότι είναι παράπτωμα για να το εξομεριστείς στον θεών ή των πνευματικών. Η συνήθεια. Η συνήθεια. Έλεγε ποιος, ίσως ο καθηγητής η ο αείμιστος ε, καθηγητής και των ακτίνων, ο ιδρυτής του περιοδικού αυτού, του σπουδαίου των επιστημόνων, έλεγε, λοιπόν, Όπω άμα είσαι ένα πίνακα με τζάνι μπροστά, κουμπισμένο πάνω στο γραφείο σου, ένα κάδωρο και τα Εάν πέσει μια αστραγόνα λάδι, ένας λεκές, το αισθάνεσαι αμέσω πως να το σβήσεις, το διορθώσεις. Εάν δεν πέσει ποτέ λεκές, αλλά μην εκεί πολύ καιρό και πέφτουνε κόκκι της σκονης αδιόρατη αδιόρατοι, σιγά-σιγά καλύπτεται και δεν γεννά ένα ζήτημα και όμως έχει σηχάσει την χώρα. Διότι δεν είναι όπως οι η μες τους τον έρωσε και κάνει μπαμ και έτσι σβήνει. Γι' αυτό να προσεύχετε εξοικείωση η οποία είναι από κόκκους σκόνης, η οποία επικάθενται στη σκέψη μα, στη ψυχή μας, στη διάνοια, δεν μα το θέμα. Λοιπόν, μεγάλη εβδομάδα. Γιατί η μεγάλη εβδομάδα να το πάρω απόφαση να το σκεφτώ, έστω και 500, πέντε λεπτά, δεν λέω πέντε ώρε. Ότι μπαίνω σε ένα στάδιο ειδικό όπω ο αθλητή. Γιατί μάζετε να παλέψει. Βάλει όλε τι δυνάμει του. Τι δυνάμει ολόκληρε. Γιατί, για να πηδήσει ένα πόντα πιο ψηλά, άλλο με ύψο. κ.ο.κ. Λοιπόν, και εδώ πρέπει τη άφτη τοποθέτηση συγκεκριμένη, εδώ και τώρα. Εκς ψυχής και διαννοίας κλπ, σοβαρή, υπεύθυνη αντιμετώπιση μπαίνουν σε ένα στάδιο. Και τι λέει, το στάδιο των ετών είναι, έλεγα στην αρχή της 40ης τώρα. Ή το πρώτο τρομπάριο, <σχελίσαι> <σχελίσαι> μάτω, <«Μρακολίσαι> ιδού ουφίος έρχεται. Κι έκυξε, έρχεται, όχι ήρθε κάποτε μόνο. Εν το μέσα και μακάρι ο δούλος μόν ευείς Τι η παραγωγή του οι πέντε, καλές όλες τις παρθένες, και οι δέκα. Οι πέντε, ήσαν σε εγρήγωση, για θάση ονυφίος την ήξερα να κάνουν πομπή, γαμήλια, γερονταστική, με τα φανάραγκια τους, τα ροδοφάναρα. Οι πέντε λοιπόν, οι άλλες πέντε, όσπουν άρθεν, είπαμε να ξεκουραστούμενα, αυτό και... Υφίες, και ήξερα ονυφίος και εκεί στη ηθιέρα. Και χάσανε των στόχο, των σκοβών. Λοιπόν, εγρήγωση, φώτιση, αυτό είναι το σημαντικό. Για όλα τα πράγματά μα, τη ζωή μα. Πολύ μόνο για τη λατρεία να μην γίνει τυπικό. Είναι φοβερό. Και ένα από τα πιο ύπουλα μικρόβια και αμαρτήματα, και εξοικείωση με τη λατρεία. Τολμώ να πω, και τώρα δύο φορά ακούτε πολλέ ακολουθίε, είπα σε κάποιον αρμόδιο, μην τη βάλει το όνομα Και τη λένε κατά ανάγκη βιαστικά. Μία και καλή. Τότε τι ακολουθήκαμε. Πρώτη ώρα η ακολουθία, δεύτερη ώρα, συγγνώμη, πρώτη, τρίτη, έξι Όλα αυτά τα γράμματα, πολλά. Ο άνθρωπο τα συνηθίζει και ο Χριστό τα ήξερε και τα προέβλεπε, λέει στην από κολλή του: Προσευχόμενοι, μην μη βατολογήσετε. Δηλαδή, μην φλιερήσετε ασκόπω, χωρί νόημα, χωρί εμβάθυνση. Λοιπόν, η μεγάλη δομάδα απαιτεί, αφού θέλουμε, mm. να γιορτάσουμε το πιο μεγάλο γεγονό, mm. όχι μόνο του ξέρουμε τι ιστορίε. Mm. Το ότι δηλαδή στην ιστορία μα σήμερα, την 25η αιώνα, εξαρχόταν ε, το μετά Χριστό. Κατάλαβε σημαίνει. Δεν το σβήσαν όλοι οι άθροι και όλοι οι σοφοί οι δύθαροι, οι κατακόσμωνοι, οι Φωτέροι, οι άλλοι. Μετά Χριστό όσο θα το σβήσουν κάλλιστα. Δεν λένε μετά το Σοκράδη, μετά το Δημοσταίνη. Είναι σημαντικό λοιπόν, το πάρουμε σοβαρά. Ιδού έρχεται, πρέπει να είμαι σε εγγήκωση, κάτι να πάρω, κάτι να αποκομίσω. Δεν λέω όλα, είναι πολλά όλα να αποκομίσω και να γίνω σε μια μέρα τέλειος, αλλά σοβαρά. Γι' αυτό και οι μετέχοντες, λέμε και οι ψάλτες και οι ΡΕΡΙΣ έχουμε τεραστία ευθύνη να μην τα λένε με τρόπο τυποποιημένο και χωρί νόημα. Έλεγα σε κάποιον ψάλτη, λέω νομίζω, στη δραματική σχολή που υποδείται οι ιστομοποίοι εκπαιδεύονται για το θέατρο, Του λέει ο καθηγητής προσέξτε να μην χαθεί ούτε μία λέξη απ' το κείμενο που έχετε, το ρόλο που θα παίξετε, ούτε μία λεξούλα. Πολύ μάλλον εδώ. Διότι αν τα πούμε με τρόπο εξοικειώσεω συνήθιε τυποποιημένα τότε ούτε, ούτε ο ίδιο το καταλαβαίνει ούτε ο Κροατή ούτε ο Θεό μην το πάει αυτό για καλαμπούρι. Στο Θεό θα μιλήσουμε με όλη την καρδία και την διάθεση και την σκέψη και την διάνοια Αυτό το κύριο που θα πω για τώρα Γι' αυτό δεν πάω στα βαθιά Δεν κάνω θεολογία Κάνω λοιπόν, μια στοιχειώδη εισαγωγή σε αυτή την όρθια τη μεγάλη ομάδα, όπου είναι η τομή τη ιστορία, είναι το μετάξυτο των αρχίζει. Τη ταύρωση. Έδωσαν ανθρώπου που ταύρωσαν και ήταν για πέταμα, και ανάσταση. Πόσοι θέλουν το πιστεύουν, αλλά όπω έχει γράψει ο Τσιριντάνι, ο σπουδαίο καθηγητή, για το θέμα αυτό, τότε δηλαδή τέσσερι Ευαγγελιστέ, οι οποίοι στα λεπτομερία δεν συμφωνούν, δεν είναι από μαγνητόφωνο και τυμματισμένοι και όμως το βεβαιώνουν και δεν είσαι τίποτα με αυτό που το γράψαν. Δύο γμούς. και η διάδοχή των και η πρώτη της εποχής των διωγμών. Τις ευρώς τότε ερίζωσε ενός ερύζω των διωγμών. Όλοι αυτοί ήταν φαντασιόπληκτοι, ήταν ονειροπόλοιοι. Του είχαν κάνει στα σοβαρά λίγο, mm. το θέλα. Αυτό το έχω να πω λοιπόν, αυτό σημαίνει μεγάλη ευρωβάση. Μπαίνουμε σε ένα στάδιο, πρέπει να... η βουλόμενη αθλητής της εισέλθωσης. Να... Κάτι να καταλάβουμε, κάτι να σκεφτούμε από πριν. Και τη ώρα εκεί, στον μέσα, όσο μπορέσουμε. Δεν είναι όλα εύκολα να τα παρακολουθήσουμε. Κάτι όμως να σταθώ, σταματήσει το μυαλό μα ας πούμε. και ποια στάσταση. Τι λέει τώρα. Το κατάλαβα εγώ που κάνω το Χριστιανό. Το πήρε στα Τι λέει κάπου το τουπικό. Της άλλο, βέβαια, άλλο, βέβαια, άλλο βέβαια, κύριε Λίσο. Είναι φοβερό αυτό, θα κρίνω, κρίνω βέβαια. Δεν το τυπικό, δεν τυπικό είναι, δεν είναι Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο σου λέει, μη Και ό,τι είπετε είπε, από καρδία Και η του Δαβίδ που ήταν πρόχρηστο, και χρόνια ο Βίδ, είναι Εξομολογήσω με κύριε, η καρδία σου. Τόσο παρακείμενο δεν είναι συνηθισμένο, δεν ξέρω στη γραμματική δεν θυμάμαι. Κάτι καταπληκτικό αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Θα στα σοβαρά πού μπαίνουμε τώρα και τι γίνεται τώρα. Εδώ έρχεται ο Ιφίλο και μας περιμένει. Να γίνει μια συνάντηση, ένα αντάμωμα τη ψυχή μας με αυτόν που θέλουμε να γιορτάσουμε, ο οποίο δεν είναι ούτε πολυλογής, ούτε ειρητορίες, ούτε θεωρίες. Σου λέει: Ένα και ένα κάνουν δυο. Έλα εδώ. Αν δεν είσαι πίστεψε το. Και αρνείσου τον παλιό εαυτό σου. Αυτά είναι τα βασικά, τα παρολιαυτικά, τα οποία μα βοηθούν πάρα πολύ για μια διάθεση προσέγγιση. Πολύ υπεύθυνη, όπω ταιριάζει στου που υπεύθυνου, και όχι τυπική, τυπολατρική ή μαζική, σαν να είμαστε εκείνο αυτό. Τις μέρες αυτέ που είναι και πολλά τα γράμματα είναι όλε, όλα. Ή εθιμοτυπική. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Πάτε, σας ευχαριστούμε. Σε αυτό το σημείο ο ραδιοφωνικός χρόνος εκπομπή εκπομπής ολοκληρώθηκε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε παλιότερες εκπομπές μας από το site της ΧΦΕ Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης Μαζί σα απόψε ήταν ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου η Ελισάβετ Σαλβέρου, η Μόνικα Παπά και ο Δημήτρης Γιάννη ενώ τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου. Απόλυσο μας, καλώς σας βράδυ! Καλή Ανάσταση! Ραδιοκαταγραφές Η δαντλιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο